Ίστερον από αυτά είδα άλλον άγγελο να από τον ουνανόν, ο οποίος είχεν εξουσίαν μεγάλην και η γη έλαμψε και φωτίστη από την απαστράπτουσαν ανδόξαν δόξαν του. 2. Και φώναξε με δυνατήν φωνήν και είπε «Έπεσεν, έπεσεν η Βαβυλώνη μεγάλη και έγινε τόπος που κατοικούν δαιμόνια και ασφαλής διαμονή κάθε καθάρτου πνεύματος και προφυλαγμένη φωλιά κάθε καθάρτου και μισημένου ορναίου». 3. Και συνέβησαν αυτά ει αυτήν, διότι από το εξόχος μεθυστικών κρασί τη δολολατρική αποστασία και τη διαφθορά τη έχουν πει όλα τα έθνη. Και οι βασιλείς τη γη επόρνευσαν μαζί τη, διότι παρεσήρθησαν από την επιρροή τη ει και ασεβή δολολατρική ζωή. Και οι έμποροι τη γη επλούτησαν από την δύναμη τη ειδηπαθία τη και τη παραφόρου και αλαζονική σαρκολατρία τη. 4. Και ήκουσα άλλη φωνή από τον ουρανό να λέγει «Εβγάτε έξω από την πόλη ναυτήν όσοι αποτελείται τον λαό νεμού του Θεού για να μην γίνετε συμμέτοχοι και συνυπεύθυνοι σας αμαρτίας της και να μην λάβετε κι εσεί μέρος από τα τιμωρίας και τας πληγάς με τας οποίας θα κτυπηθεί». 5. Διότι έφτασανε αμαρτία τη μέχρι του ουρανού και να θυμήθη ο Θεό τα δικήματά της. 6. Και η φωνή τώρα απευθύνεται προ του εχθρού τη Βαβυλώνα και του λέγει: Ανταποδώσατε τη όπω και αυτή ανταπέδω καιν ει άλλου, και διπλασιάσατε και ανταποδώσατε τη διπλά σύμφωνα με τα έργα τη. Μέσα στο ποτήριον τη οργής με το οποίο αυτή εκέρασε του άλλου, κεράσατε την κείσμα εσεί με το διπλάσιον. 7. Όσον εδόξασε τον εαυτό τη και δούλευσε ει την ακολασίαν, τόσον πολλών βασανισμών και πένθος δώσατε τη διότι μέσα στην υπερήφανον και ασεβή καρδίαν της λέγει ότι κάθε με βασίλισσα και δεν είμαι χείρα και δεν θα είδω ποτέ πένθος. 8. Δι' αυτό σε μίαν ημέρα θα έλθουν όλε πληγέ τη, και θάνατος και πένθος και πείνα και θα κατακαεί με φωτιά διότι είναι ισχυρό ο Κύριος ο Θεός που κατέκρινε και κατεδίκασε αυτήν. 9. Και θα την και θα κάμουν κοπετόν δι' οι βασιλείς της γης, οι οποίοι επόρνευσαν μαζί της και απεμακρύνθησαν από τον Θεό και οι οποίοι παρεδόθησαν εις ασαργίας όταν θα βλέπουν τον καπνό της πυρκαγιάς της. Δέκα. Και θα στέκουν από μακριά ένα του φόβου του βασανισμού της τρέμοντες, μήπως πάθουν και αυτοί τα ίδια και θα λέγουν... Αλίμωνον, αλίμωνον, η πώληση μεγάλη βαβυλών, η πώληση δυνατή, διότι μέσα μια ώραν ήλθεν η κατάκρισης και τη μορία σου. 11 Και οι έμποροι της γης θα κλάψουν και θα πενθήσουν δι' αυτήν, διότι το φορτίο των εμπορευμάτων τους δεν το αγοράζει πλέον κανείς. 12. Δεν αγοράζουν το φορτίον του χρυσού και του αργύρου και του πολιτήμου λίθου και του μαργαριταριού και του πολυτελούς βυσίνου υφάσματος και της πορφύρας και του μεταξωτού και του κοκκίνου και κάθε ξύλινο από το ευώδες κέδρων της Αφρικής και κάθε σκεύος φιλτισένιων και κάθε σκεύος από ξύλων πολυτιμότατων και από χαλκών και σίδηρων και μάρμαρων. 13. Δεν αγοράζουν και την κανέλαν και το πολύτιμο φυτόν άμουμον, με το οποίο φτιάνατε πανάκριβος μυρωδιά, και τα θυμιάματα και το μύρον και τον λίβανον και το κρασί και το λάδι και το σιμιγδάλι και το σιτάρι και τα κτίνη και τα πρόβατα και το φορτίον των αλόγων και των τετατρόχων αμαξών και των σωμάτων που πολλούν οι σωματέμποροι και του ζωτανούς ανθρώπου. 14. Και τα φρούτα που επεθύμει η ψυχή σου εχάθησαν από σέ, κι όλα τα λιπαρά και τα λαμπρά και νόστιμα έφυγαν από σέ και δεν θα τα έβρεις ποτέ πλέον. 15. Οι έμποροι όλων αυτών που επλούτησαν από την πόλη αυτήν θα σταθούν μακριά ένα κατου φόβου και του βασανισμού της και θα κλαίουν και θα πενθούν. 16 και θα λέγουν. Αλίμονον, αλίμονον. Η πώληση μεγάλη που είχαν ενδυθεί βασιλικό ένδυμα βύσινων και πορφυρούν και κόκκινων, και ήταν χρυσωμένη και στολισμένη με χρυσά κοσμήματα και λίθων πολύτιμων και μαργαριτάρια. ΟυΕ, διότι μέσα μίαν μία ώρα νεριμόθη ο τόσον πολύ πλούτο τη. 17. Και κάθε καραβοκύρι και καθένα που κατέπλενε στον τόπο τη Βαβυλόνο, και οι ναύτε και όσοι εργάζονται στην θάλασσα αισθάθησαν από μακριά. 18. Και φώναζαν δυνατά σαν έβλεπαν τον καπνών της καταστρεπτικής πυρκαγιάς τη και έλεγαν «Ποιά άλλη πόλεις ή το μία προς την πόλη την μεγάλην» 19. Και καταθλιμμένοι έριψαν χώμα από των κεφαλώντων και φώναζαν με κλαθμούς και με πένθος λέγοντες «Αλίμονον, αλίμονον, η πόλης η μεγάλη, μέσα στην οποία ανεπλούτησαν από την ακριβήν πληρωμή τη όλοι όσοι είχαν τα πλοία εις την θάλασσα και έκαναν μεταφοράς». Αλίμονων, διότι μέσα μιαν ώρα νερημώθει. 20. Και η φωνή εστράφει τώρα προς τον ουρανόν, εφραίνου για την καταστροφή αυτή αυτής ουρανέ, και εν το ουρανό άγιοι και οι Απόστολοι και οι προφήτε, διότι την εδίκασεν ο Θεός και η δικαία τιμωρία δια το αδικοχημένον αίμα σας, επήλθε κατά αυτή. 21. Και σήκωσεν ένας άγγελος δυνατός ένα μέγαλον λύθον σαν μιλόπετραν, και τον έριψανε στην θάλασσαν και είπε: Με τέτοια ορμή θα χτυπηθεί η Βαβυλώνη μεγάλη πόλη και δεν θα ευρεθεί πλέον. 22. Και φωνή κυθαροπεκτών και τραγουδιστών και εκείνων που παίζουν των αυλών και των σαλμπικτών δεν θα ακουστεί πλέον μέσα στου ερημωμένου δρόμου σου, και κανένα τεχνίτη κάθε τέχνη δεν θα ευρεθεί πλέον στα ερήπια σου, και κρότο μήλου δεν θα ακουστεί πλέον στην περιοχή σου. 23. «Και φως λυχναριού δεν θα φανεί πλέον μέσα στα κατερρυπωμένα σπίτια σου και η χαρούμενη φωνή γαμβρού και νύμφης δεν θα ακουστεί πλέον μέσα στα ερήπια σου, διότι οι έμποροί σου ήσαν οι πλουτοκράτη που εξεμεταλλεύτησαν και κατεπίεσαν την οικουμένην, διότι με τα μαγικά φαρμακά σου επλανήθησαν και εξαχριώθησαν όλα τα έθνη» 24 και διότι μέσα στην οητήν αυτήν Βαβυλώνα ευρέθησαν αίματα προφητών και αγίων και όλων των μαρτύρων που έχουν σφαγεί επί της γης.